Σημειώνονται οι κεφάλαιον Ι, Σελίδα 518, Στοιχία 1 στο 43, Επιστροφή του Κατοντάρχου Κορνιλίου. 1. Ή τότε κάποιο άνθρωπο στην Κεσάριαν που ονομάζεται το Κορνίλιος Ο από το τάγμα που το Σπύρα Ιταλική. 2. Αυτός ήτο το Ευσεβής και μολονότικ καταγωγής ή το Ιδωλολάτρη, εγνώρισε τον Αληθινόν θεόν και εφοβεί το αυτόν με όλου, όσοι ήσαν στο σπίτι του και έκανε πολλάς ελεημοσύνασης των λαών και παρεκάλλει συνεχώς τον Θεό να το φωτίσει. 3. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος είδε καθαρά και φανερά εισοπτασία που του παρουσιάστηκε περίπου εις τα το απόγευμα, έναν άγγελον του Θεού ο οποίο εισήλθεν στο σπίτι του προς συνάντηση αυτού και του είπε «Κορνήλια». 4. Αυτός δε, αφού έστρεψε και προσήλωσε τα μάτια του εις αυτόν, εκυριεύτη ολόκληρος από φόβον και είπε τι είναι κύριε, είπε δε προς αυτόν ο άγγελος. Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν στον ουρανόν ως προσφορά ευπρόζεκτος στον Θεόν και αξία για να σε ενθυμείτε και να μην σε λυσμονεί ποτέ. 5. Και τώρα στείλες την ιόπινα απεσταλμένου και κάλεσε να έλθει εδώ ο Σίμων που ονομάζεται Πέτρος. 6. Αυτός φιλοξενείται από κάποιον Σίμωνα βυρσοδέψην, ο οποίο έχει το σπίτι του κοντά στην θάλασσα. 7. Αμέσω δε, όταν έφυγε ο Άγγελο που ομίλη προ τον Κορνίλιον, εκάλεσε νουτο δύο από του υπηρέτε που έμεναν στο σπίτι του και αναστρατιώτηνε ευσεβή από του απεσπασμένου στην υπηρεσία του, 8. και αφού του εξήγησαν όλα όσα του εφανερώθησαν στην οπτασία, του απέστειλαν στην Ιόπιν. 9. την άλλη δε ημέραν. Ενώ εκείνοι ευάδιζαν και πλησίαζαν να φτάσουν στην πόλη, ανέβη ο Πέτρος στο ηλιακοτόν του σπιτιού για να προσευχηθεί κατά τι 12 το μεσημέρι. Δέκα. Επίνασε δε πολύ και ήθελε να γευθεί τροφήν. Ενώ δε εκείνοι που ήσαν στο σπίτι ετοίμαζαν το φαγητόν, κατέλαβε τον Πέτρον έκστασης, εις τρόπον ώστε οι σωματικές του αισθήσει απεσπάστησαν από τον εξωτερικό κόσμο και ο ενός του ολόκληρος προσιλώθησε εκείνα που το εφανέρωνε ο Θεός. 11. Και βλέπει τότε τον ουρανό να είναι ανοιγμένος και να καταβαίνει προς αυτόν ένα αγγείον που ομοίαζε προ «Και το οποίο είναι το δεμένον από τέσσερα άκρα και ρύπτετο σιγά ακρα και το επί της γης». 12. Μέσα δε αυτό υπήρχον όλα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετινά του ουρανού, πλήστα εκ των οποίων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ήσαν ακάθαρτα και απειγορεύετοι στους Ισραηλίτας να τρώγουν αυτά. 13. Και ήρθε φωνή προς αυτόν που του έλεγε «Πέτρε, σήκω σφάξι από τα ζώα αυτά που βλέπεις και φάγε». 14. Ο Πέτρος όμως είπε «Με κανένα τρόπο δεν θα κάμω τούτο, Κύριε, διότι ποτέ στην ζωή μου δεν έφαγα ονδήποτε ζώων το οποίον ο νόμος απαγορεύει ως μολυσμένον ή ακάθαρτον». 15. Και ήλθε πάλι διαδευτέραν φοράν φωνή προς Αυτόν «Αυτά που ο Θεός κατεβάζει από τον ουρανό μέσα στην συντόνην τα έχει κάμει καθαρά. Συ λοιπόν μη θεωρεί τα αυτά κάθαρτα και μολυσμένα». 16. Τούτο δε έγινε τρει φορέ. Και πάλι το Αγίον υψώθη και ανελήφθη στου καθαρόνε των ουρανών. όπου ακάθαρτον δεν εισχωρεί» 17. Ενώ δε απορούσε μέσα του ο Πέτρος περί του τι να εσήμενε το όραμα που είδε, και ειδού οι δύο άνθρωποι απεσταλμένοι από τον Κορνίλιον, αφού εντωμεταξύ ρώτησαν και έβραν το σπίτι του Σίμονο, αισθάθησαν εμπρό στην εξώπορτα» 18. Και αφού εφώναξαν δυνατά, Εζήτουν να πληροφορηθούν εάν ο Σίμουν, που επωνομάζεται Πέτρος φιλοξενείται εδώ. 19. Ενώ δε ο Πέτρος κυκλοφόρησε την διάνοιά του το όραμα που είδε και προσεπάθη να το εξηγήσει, είπε ισαυτόν αυτόν εσωτερική εμπνεύσης το Άγιον Πνεύμα. Ιδού. Τρεις άνδρες εζητούν. Μη τους αποφύγεις εξαιτίας του ότι είναι εθνικοί και ακάθαρτοι. Αλλά σήκω γρήγορα και κατέβα από το ηλιακωτόν και πήγαινε μαζί τους, χωρίς να διστάσει εσείς τίποτε, διότι εγώ τους έχω αποστείλει συνάντησήν σου. 21. Αφού δε ο Πέτρος κατέβει προς τους άνδρας, είπεν. Ειδού εγώ είμαι εκείνο που ζητείτε. Εκ ποίας αιτίας και δια ποιον σκοπόν ήλθατε εδώ. 22. Ούτε δε είπων. Ο Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος, άνθρωπος δίκαιος και θεοφοβούμενος και ο οποίο μαρτυρείται ως τιούτος από όλον το έθνο των Ιουδαίων, έλαβε εντολήν και οδηγίαν από άγγελον Άγιον να στείλει και να σε καλέσει στο σπίτι του και να ακούσει από σε λόγους που θα τον οδηγήσουν η σωτηρία. 23. Κατόπιν λοιπόν τη ειδήσεως αυτής, ο Πέτρος τους εκάλεσε να έμβουνε στο σπίτι και τους εφιλοξένησε. Την άλλη δε ημέραν εσηκώθηκε να εγχώρεσε με και πήγαν μαζί του και μερικοί από τους αδελφούς της Εκκλησίας της Ιώπη. 24. Και την άλλη ημέρα νεμβίκανε στην Κεσάριαν. Ο Κορνήλιος Δέντο μεταξύ του σε περίμενε και συνεκάλεσε προς υποδοχήν των του συγγενεί του και του στενοτέρου φίλου του. 25. Ότε δε πρόκειτο ο Πέτρο να εισέλθει στο σπίτι, ευγήκαινη προπάντησή του ο Κορνίλιο και αφού έπεσε τα πόδια το 26. Ο Πέτρος όμως τον εσήκωσε και είπε «Σήκω επάνω και μη με προσκυνείς, διότι και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι, όπως εσύ». 27. «Και προχώρησε συνομιλώνεν το μεταξύ μετα αυτού και εμβήκαινε στο σπίτι, όπου έβρε πολλούς ανθρώπους να είναι μαζεμένοι». 28. «Και είπε προς αυτούς ο Πέτρος, «Σεις ξεύρετε καλά» πόσον απαγορεύεται από τον μοσαϊκό νόμο ει άνθρωπον Ιουδαίο να έρχεται η στενά σχέση ή να πλησιάζει αλλοεθνή. Ει εμέ όμω ο Θεό διοράματο εφανέρωσε να μην θεωρώ μολυσμένον ή ακάθαρτον κανέναν άνθρωπον. 29. Δι' αυτό και ήλθουν όταν εκλήθην υπό τον απεσταλμένων χωρί να προβάλλω καμία αντίρρηση. Ερωτώ λοιπόν να μάθω για λόγο λόγωνε ναι, στείλατε να με φέρετε. 30. Και ο Κορνίλιος είπε. Προτεσσάρων ημερών καθ' την ημέρα από το πρωί μέχρι τι ώρα αυτή ενίστευαν και ει τα το απόγευμα προσιυχόμενη στο σπίτι μου και ει δού εστάθη εμπρόσδουμο ένα άνθρωπο με λαμπρά ενδυμασία, 31, και είπε: Κορνίλια, η σοκούστη προσευχή σου και ο Θεό ανενθυμίθητα σε ελεημοσύνα σου, Δι' αυτό δέ και ευδοκεί τώρα να πραγματοποιήσει του πόθου σου. 32. Στείλε λοιπόν στην Ιώπιν και κάλεσε να έλθει εδώ ο που επωνομάζεται Πέτρος Αυτός φιλοξενείται στην οικίαν Σίμωνος του Βυρσοδέψου η οποία είναι πλησίον της θαλάσσης Αυτός αφού έλθε εδώ θα σου ομιλήσει περί του μέσου και του τρόπου της σωτηρίας σου 33. Αμέσως λοιπόν μετά το όραμα και από την αυτήν στιγμή έστειλα και σε κάλεσα και εσύ καλά έκαμε που ήλθε. Τώρα λοιπόν όλοι μας είμαι θα εμπρός των Θεών πρόθυμοι να ακούσουμε όλα όσα έχουν διαταχθεί σε από τον Θεό να μας είπε. 34. Ανοίξασδε ο Πέτρος το στόμα του με την απόφαση να ομιλήσει διαμακρών, είπε: είπεν. Αληθώς καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν επηρεάζεται από πρόσωπα και δεν κάνει προσωποληψίας. 35. Αλαισκάθε έθνο: Όποιο φοβείται των Θεών και πολιτεύεται στον βίο του με δικαιοσύνη. Είναι δεκτός υπ' αυτού και δύναται να αρέσει σε Αυτόν. 36. Δι' αυτό και εγώ δεν εμποδίζομαι τώρα να αναπτύξω και εσά τον λόγον και το κήρυγμα το οποίο ο Θεός απέστειλεν στους Ισραηλίτας. Και με τον λόγον και το κήρυγμα αυτό αναγγέλλει το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρηνεύσεως του Ισραήλ προς τον Θεόν διαμέσου του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Κύριος όλων των ανθρώπων και θέλει όλοι να σωθούν. 37. Εσείς ξέβρετε το γεγονό που διαλόγω εκηρύχθη καθ' όλην την Ιουδαία και το οποίον ήρχισε από την Γαλιλαία μετά το βάπτισμα της μετανοίας που εκήρυξε ο Ιωάννης. Γνωρίζετε τον Ιησούν ο οποίος κατάγεται από την πόλη Ναζαρέτ Πώς έχρησαν αυτόν ο Θεός δια πνεύματος Αγίου και τον περιέβαλε με δύναμη, εις οποία οποίαν οφείλονται τα τόσα θαυματά του, και ο οποίος περιόδευσε και πέρασε από τόπου ιστόπων ευεργετών και θεραπεύων όλους, όσοι κατετυρανούνται από τον διάβολο και εδαιμονίζονται. Και ενίργηται υπερφυσικά τα αυτά έργα ο Ισού, διότι ο Θεός το μαζί του. 39. Κι εμεί είδαμε με τα μάτια μα και είμαι θα όλων όσα έκαμε εκεί στην χώρα των Ιουδαίων και στην Ιερουσαλήμ. Κι όμω αυτόν που τόσες ευεργεσία και θεραπεία έκαμε, τον εφώνευσαν και μάλιστα με θάνατον ατιμωτικών, διότι τον εκκρέμασαν επί του ξύλου του Σταυρού. 40. Ο Θεό όμω ανέστησε τούτον κατά την τρίτη από του θανάτου του ημέραν και επέτρεψε να γίνει ορατό και να εμφανιστεί μετά την ανάστασή του. 41. «Όχι πλέον εις όλων των λαών, αλλά ενεφανείς της μάρτυρας, οι οποίοι είχαν εκλεγεί υπό του Θεού, πολύ πρωτού σταυρωθεί και αναστηθεί ο Ιησούς. Και οι μάρτυρες αυτοί είμαι θα ημείς οι Απόστολοι, οι οποίοι εφάγομεν και πείομεν μαζί με Αυτόν μετά την ανάσταση του εκνεχρών». 42. «Και μας παρήκειλε να κηρύξομεν εις των λαών και να μαρτυρήσομεν καθιστώντες υπευθύνους ενώπιον του Θεού τους ακροατάς μας, εάν δεν ότι αυτός ο Ιησούς είναι εκείνο τον οποίον ο Θεός κατά την σωτηριώδη και αμετάθετον βουλήν του έχει ορίσει κριτήν ζώντων και νεκρών. 43. Δι' αυτόν μαρτυρούν όλοι οι προφήτες και βεβαιούν ότι καθένας που πιστεύει σε Αυτόν θα λάβει άφηση να δια της δυνάμεως και χάριτος η οποία προέρχεται από το όνομα και το πρόσωπων του.